Στοίχη 19-20 Η ευλογία του να επιστρέφει της αμαρτωλόνεκτης πλάνης. 19 Κάμπνο και την τελευταία μου έκλειση και προτροπίνη σας που θα είναι η επισφράγηση της όλης επιστολής μου. Αδελφοί, εάν κανένας από σας πλανηθεί μακράν από τη χριστιανική αλήθεια και άλλος αδελφός του τον επαναφέρει στην αλήθεια, 20 Ας γνωρίζει ότι εκείνος που επέστρεψε ένα μαρτολόν από την πλάνη, στην οποία νούτος όσοι άλλων κακών και ολέθριων δρόμων βαδίζει, θα σώσει πολύτιμον ψυχήν από τον θάνατον και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών, τας οποίας αποπλανηθείς διέπραξεν ή και πρόκειτο να διαπράξει. Τέλος της επιστολής του Ιακώβου, σελίδα 924.